Αυτή ακριβώς τη στιγμή ε, η πραγματικότητα γύρω μας φαίνεται να αποτελείται από απολύτως στέρεα ύλη, δηλαδή από αντικείμενα, από ήχους, από φως. Ναι, είναι μια πολύ πιστική φυσική ψευδαίσθηση. Ακριβώς. Αλλά αν κάποιος μπορούσε να κοιτάξει πίσω από την κουρτίνα του φυσικού κόσμου, α, θα έβλεπε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα ατελείωτο, χαοτικό, αλλά ταυτόχρονα τέλεια οργανωμένο πλέγμα από εξισώσεις. Μια αόρατη αρχιτεκτονική που βασικά κρατάει τα πάντα όρθια. Σωστά. Και νομίζω εδώ υπάρχει ένας πολύ διαδεδομένος μύθος ε, ότι τα μαθηματικά είναι απλώς ένα βαρετό σχολικό μάθημα. Ναι. Ένα πίνακας με αφηρημένα σύμβολα. Που κάποιος τα μαθαίνει απλώς για να περάσει στις εξετάσεις και μετά ε, τα ξεχνάει εντελώς. Που είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο. Γι' αυτό η σημερινή μας βαθιά ανάλυση έχει μια εντελώς διαφορετική αποστολή, να αποδείξει πως αυτή η πανταχού παρούσα γλώσσα του σύμπαντος είναι ο μόνος λόγος που ο σύγχρονος πολιτισμός δεν καταραίει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και κοίτα, είναι μια αποστολή ζωτικής σημασίας, διότι η άγνοια αυτή τη γλώσσα δημιουργεί μια επικίνδυνη ψευδέστηση. Τι είδους ψευδέστηση? την ψευδέστηση ότι η τεχνολογία λειτουργεί με κάποια μορφή μαγείας, ας πούμε, ή ότι οι αποφάσεις μας είναι απολύτως ελεύθερες. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι από τον τρόπο που το ίντερνετ δρομολογεί πληροφορίες σε κλάσματα του δευτερόλεπτου μέχρι ε, τον τρόπο που ψήνεται το φαγητό σε μια κουζίνα, όλα ανεξαιρέτως κρύβουν μέσα τους αριθμούς. Καταλαβαίνω. Τα μαθηματικά δεν βρίσκονται μόνο στα εργαστήρια. Βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία, ακόμα και μέσα στι μελωδίε που προκαλούν συναισθήματα. Ωραία, α το αναλύσουμε αυτό, γιατί ακούγεται τεράστιο και ίσω λίγο θεωρητικό σε πρώτη φάση. Πριν φτάσουμε λοιπόν σε πολύπλοκε τεχνολογίε και δορυφόρου, α ξεκινήσουμε από κάτι απολύτω γειωμένο και καθημερινό. Τέλεια. Από το φαγητό. Μπορεί κάποιο να παραγγείλει, για παράδειγμα, μια πίτσα και να αποφύγει τα μαθηματικά. Είναι αδύνατον. Αυτό που είναι συναρπαστικό εδώ είναι ότι η γεωμετρία βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, α πάρουμε την κλασική στρογγυλή πίτσα. Ένα τέλειο κύκλο αποτελείται από 360 μύρε, σωστά. Σωστά. Όταν ο κόφτη την χωρίζει στα παραδοσιακά 8 ίσα κομμάτια, το ανθρώπινο μάτι βλέπει απλώ μερίδε. Όμω, πίσω από αυτή την πράξη κρύβεται μια ενστικτόδη κατανόηση τη χωρική κατανομής. Κάθε κομμάτι είναι ακριβώ 45 μύρε. Αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι, η ίδια η πράξη του μοιράσματο τη τροφή είναι βασικά η βάση των κλασμάτων. Δύο κομμάτια είναι τα δύο όγδοα, τα οποία ο εγκέφαλο θα απλοποιεί αμέσω στο ένα τέταρτο του κύκλου. Ο άνθρωπο αντιλαμβάνεται την έννοια τη αναλογία και του χώρου πολύ πριν μάθει να γράφει αριθμού στο σχολείο. Και φαντάζομαι πω από τη στιγμή που περνάμε από την κατανάλωση στην προετοιμασία, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο υπολογιστικά, έτσι δεν είναι. Η μαγειρική στο σπίτι είναι γεμάτη αναλογίες. Απολύτως! Η μαγειρική δεν είναι τίποτα άλλο από εφαρμοσμένη άλγευρα και χημεία. Ας υποθέσουμε ε, ότι υπάρχει μια συνταγή η οποία προβλέπει δύο αυγά για να καλύψει τέσσερα άτομα. Ωραία! Αν ξαφνικά χρειαστεί να τραφούν έξι άτομα, ο εγκέφαλος εκτελεί αυτόματα μια αλγευρική εξίσωση με έναν άγνωστο Χ. Τα δύο αυγά προ τέσσερα άτομα πρέπει να είναι ίσα με χ αυγά προ 6 άτομα. Οπότε λύνοντα την εξίσωση, το αποτέλεσμα είναι τρία αυγά. Ακριβώ. Είναι μια πράξη που γίνεται τόσο μηχανικά στην καθημερινότητά μα που σπάνια αναγνωρίζεται ω καθαρό μαθηματικό υπολογισμό. Όμω, για να φτάσουν αυτά τα υλικά στην κουζίνα, προηγείται μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Και εκεί νομίζω ότι τα μαθηματικά σταματούν να είναι απλώ χρήσιμα. Γίνονται εργαλεία επιβίωσης. Ναι, ακριβώς. Γίνονται εργαλεία επιβίωσης για την τσέπη. Υπάρχουν ποσοστά παντού. Ε, ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο 24%, οι εκπτώσεις, οι τόκοι στις πιστωτικές κάρτες, αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι συγκεκριμένο εδώ. Πες μου. Βλέπουμε πολύ συχνά αυτές τις τεράστιες φαντακτέρες ταμπέλες στα ράφια. Από τη μία υπάρχει η προσφορά τρία τεμάχια στην τιμή των δύο. Από την άλλη. Ένα προϊόν τη ίδια αξίας διαφημίζει α, 50% δώρο προϊόντος. Ενστικτοβώς, η λέξη δώρο και το 50% ακούγονται πολύ πιο ελκυστικά. Ναι, είναι κλασικό αυτό. Ποια από τις δύο είναι τελικά η καλύτερη προσφορά. Εδώ ακριβώς φαίνεται πως η άγνοια των μαθηματικών μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Η απάντηση είναι πως, καθαρά μαθηματικά, αυτές οι δύο προσφορές είναι απολύτως ταυτόσιμες. Ταυτόσιμες. Ναι, η τιμή αναμονάδα προϊόντος είναι ακριβώς η ίδια. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Στα χαρτιά ίσως είναι το ίδιο, αλλά στην πραγματική οικονομία δεν είναι. Τι εννοείς? Στη μία περίπτωση για να πάρει κάποιος τα τρία στην τιμή των δύο, ίσως πρέπει να δεσμεύσει περισσότερα μετρητά από το πορτοφόλι του τη δεδομένη στιγμή, σε σχέση με το να αγοράσει απλώς μια συσκευασία με 50% δωρεάν προϊόν. Άρα τα καθαρά μαθηματικά ε, της τιμής αναμονάδα αγνοούν την οικονομική ρευστότητα του καταναλωτή εκείνη τη στιγμή, σωστά. Δίζονται ακριβώς σε αυτό το κενό. Στο κενό μεταξύ αριθμητικής και ψυχολογίας. Ακριβώς. Ας δούμε τον μηχανισμό. Αν ένα προϊόν κοστίζει 2 ευρώ, στα τρία στην τιμή των 2 δίνονται 4 ευρώ για 3 τεμάχια, το κόστος αναμονάδα βγαίνει περίπου 1,33 ευρώ. Σωστά. Στο 50% δώρο, δηλαδή όταν αγοράζει 1,5 προϊόν στην τιμή του ενό, αν το αναγάγουμε στον ίδιο όγκο, πάλι καταλήγουμε στα 1,33 ευρώ αναμονάδα. Απίστευτο. Οι εταιρείε ξέρουν ότι ο εγκέφαλο βαριέται να κάνει τη διαίρεση για να βρει την τιμή αναμονάδα και προτιμά να αντιδράσει συναισθηματικά στο τεράστιο αυτοκόλλητο που γράφει δώρο. Η στατιστική δείχνει ότι οι καταναλωτέ αγοράζουν σταθερά μεγαλύτερε ποσότητες όταν βλέπουν ποσοστά. Είναι τρομακτικό το πως η ίδια η οργάνωση της οικονομίας εξαρτάται από μια τόσο απλή πράξη διέρεσης. Αλλά ας κάνουμε μια μετάβαση από τον τοπικό χώρο του σούπερ μάρκετ στον ευρύτερο παγκόσμιο χώρο. Πάμε! Πώς ακριβώς τα μαθηματικά επιτρέπουν την πλειοήγηση μέσα στις πόλεις. Το σύστημα GPS, για παράδειγμα, που βρίσκεται σε κάθε κινητό τηλέφωνο. Ε, το GPS είναι ίσως ο απόλυτος θρίαμβος της τριγωνομετρίας σε πλανητική κλίμακα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο δορυφόρος ε, βλέπει τη συσκευή από ψηλά και της λέει που βρίσκεται. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Δεν ισχύει αυτό? Καθόλου. Το μόνο που κάνει ένας δορυφόρο είναι να εκπέμπει συνεχώς ένα ραδιοσήμα που λέει ουσιαστικά «Είμαι ο τάδε δορυφόρος» και αυτή τη στιγμή η ώρα είναι αυτή. Καταλαβαίνω τα ταξιδεύουν με τη σταθερή ταχύτητα του φωτός, η συσκευή χρονομετρά τον απειροελάχιστο χρόνο που έκανε το σήμα να φτάσει. Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν τον χρόνο με την ταχύτητα του φωτός, υπολογίζει την ακριβή απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον δορυφόρο. Αρκεί δηλαδή ένας δορυφόρος για να βρεθεί το στίγμα? Γιατί στο μυαλό μου, αν ξέρω απλώς την απόσταση από ένα κεντρικό σημείο, Α, είναι σαν να προσπαθώ να ενώσω κύκλου στο χαρτί. Πολύ ωραία εικόνα. Ξέρω ότι βρίσκομαι κάπου πάνω στην περιφέρεια ενός κύκλου, αλλά δεν έχω ιδέα πού ακριβώς. Χρειάζομαι και άλλες πληροφορίες. Η αναλογία με τους κύκλους στο χαρτί είναι φανταστική, αλλά πρέπει να την μεταφέρουμε στις τρεις διαστάσεις. Δεν μιλάμε για κύκλους, μιλάμε για τεράστιες αόρατες σφαίρες. Σφαίρες, σωστά. Όταν υπολογίζεται η απόσταση από έναν δορυφόρο, η συσκευή γνωρίζει ότι βρίσκεται κάπου πάνω στην επιφάνεια μια τεράστια σφαίρα, στο διάστημα. Αν προσθεθεί ένα δεύτερο δορυφόρο, δημιουργείται μια δεύτερη σφαίρα. Εκεί που τέμνονται αυτέ οι δύο σφαίρε, σχηματίζεται ένα τέλειος κύκλο. Η συσκευή βρίσκεται κάπου πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Άρα χρειαζόμαστε και τρίτο δορυφόρο για να περιορίσουμε τον κύκλο σε συγκεκριμένα σημεία. Ακριβώ. Η τρίτη σφαίρα τέμνει τον κύκλο σε δύο μόνο συγκεκριμένα σημεία. Το ένα σημείο συνήθως βρίσκεται στο κενό του διαστήματος, οπότε η συσκευή του απορρίπτει βάση λογική και το άλλο σημείο είναι η ακριβή τοποθεσία πάνω στη Γη. Αυτή είναι η περίφημη τριγωνοποίηση? Αυτή ακριβώς είναι η τρίγωνοποίηση Βέβαια, στην πράξη, απαιτείται και ένας τέταρτος δορυφόρος. Ο λόγος? Για να συγχρονιστούν τέλεια τα ρολόγια της συσκευής και των δορυφόρων, αλλά και για να βρεθεί το ακριβές υψόμετρο. Μιλάμε για εκατομμύρια υπολογισμούς που γίνονται αθόρυβα κάθε δευτερόλεπτο, απλώς για να μας δείξει μια οθόνη πότε να στρίψουμε δεξιά. Πραγματικά απίστευτο. Και πάνω σε αυτό το χωροχρονικό στίγμα κουμπώνουν και άλλες εξισώσεις. Τα κόμιστρα σε ένα ταξί, ας πούμε, όπου η χρέωση ανά χιλιόμετρο συνδυάζεται με τη χρέωση αναλεπτό λεπτό αναμονής στην κίνηση, δημιουργώντας μια δυναμική συνάρτηση που αυξάνει τον λογαριασμό. Ακριβώς. Αλλά ας κάνουμε μια στροφή. Είδαμε πώς οι αριθμοί χαρτογραφούν τον κόσμο γύρω μας. Το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η συνεχής καταγραφή δεν μένει μόνο στον ουρανό με τους δορυφόρους. Πλέον, ε, την φοράμε στον την μα. Τα μαθηματικά χαρτογραφούν τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Αν το συνδέσουμε αυτό με τη μεγαλύτερη εικόνα, περνάμε από τη μακρογεωμετρία στη στατιστική ανάλυση της βιολογίας. Τα σύγχρονα smartwatches καταγράφουν ομάδευομένα. Ηλεκτρικά σήματα από το δέρμα, αλλαγές στον όγκο του αίματος με κάθε χτύπο της καρδιάς. Και μετά τι γίνεται με αυτά. Αυτά τα σήματα μεταφράζονται σε αλγόριθμου που συγκρίνουν, για παράδειγμα, τη σημερινή απόδοση με την χθεσινή, καταγράφοντα μια πτώση θερμίδων κατά 10%. Ακόμα και κατά τη διάρκεια τη νύχτα, μετρούν του κύκλου του ύπνου, τα ποσοστά τη φάση REM σε σχέση με τον βαθύ ύπνο. ή στη διατροφή, όπου πλέον ο στόχο είναι η τέλεια αναλογία μακροθραπικών συστατικών, 50% υδατάνθρακες, 30% πρωτενη, 20% λιπαρά. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση εδώ. Φυσικά. Η μετατροπή του ανθρώπινου σώματο, τη υγεία, ακόμα και τη ξεκούραση σε στιγνού αριθμού και ποσοστά, ίσω ακούγεται λίγο διστοπική. Λίγο μηχανική. Δεν τολαβαίνω πώ θα εννοεί. Ναι. Σαν να χάνεται η ανθρώπινη φύση μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν περνάμε στο πεδίο τη ιατρική, α, το να βρει τη σωστή δόση ενό φαρμάκου δεν αφήνει περιθώρια για ρομαντισμού και λάθο εκτιμήσει. Εκεί τα μαθηματικά είναι κυριολεκτικά ζήτημα επιβίωση. Είναι απολύτω ζήτημα επιβίωση και αυτή η φαινομενικά ψυχρή μετάφραση τη βιολογία σε αριθμού είναι το μεγαλύτερο δώρο τη επιστήμη. Χωρί προηγμένα μαθηματικά, η σύγχρονη ιατρική απλώ θα ήταν τυφλή. Σίγουρα. Ασκεφτούμε σκεφτούμε τον αξονικό ή τον μαγνητικό τομογράφο. Πώ καταφέρουν αυτά τα μηχανήματα να απεικονίσουν με τρομακτική λεπτομέρεια τον εγκέφαλο ή τα εσωτερικά όργανα χωρί νιστέρη. Ε, φαντάζομαι δεν βγάζουν απλώ μια φωτογραφία, έτσι δεν είναι. Καμία το σχέση με φωτογραφία. Όταν οι ακτίνες Χ διαπερνούν ένα σώμα από διαφορετικές γωνίες, το μηχάνημα απλώς καταγράφει πώς η ακτινοβολή απορροφήθηκε και πώς υπέρασε. Το αποτέλεσμα είναι ένας ακατανόητος θόρυβος από σκιές. Και πώς βγάζουμε νόημα από αυτόν τον θόρυβο. Εκεί μπαίνει ένας μαθηματικός μηχανισμός που ονομάζεται μετασχηματισμός Φου Πώ ακριβώ λειτουργεί αυτό ο μετασχηματισμό για να το κάνουμε λίγο εικόνα στο μυαλό μα. Α φανταστούμε τον μετασχηματισμό Φουριέ σαν ένα εξαιρετικά προηγμένο μαγικό φίλτρο. Αν κάποιο ρίξει σε αυτό το φίλτρο ένα πολύπλοκο σμούθι φρούτων, τα μαθηματικά μπορούν να το αναλύσουν και να το χωρίσουν ξανά στα αρχικά του συστατικά. Δηλαδή να πούν από τι φτιάχτηκε. Ναι, να πούν με απόλυτη ακρίβεια πόση μπανάνα, πόση φράουλα και πόσο γάλα περιέχει. Στην ιατρική, ο αλγόριθμος παίρνει το σμούθι των ακατέργαστων χαοτικών ακτινοβολιών και το διαχωρίζει μαθηματικά. Για να ξεχωρίσει τι είναι οστό και τι μαλακός ιστός. Ακριβώς. Τι είναι οστό, τι είναι μαλακός ιστός και τι είναι αγγείο. Μόνο μέσα από αυτούς τους υπολογισμούς ζωγραφίζεται η τελική τρισδιάστατη εικόνα στην οθόνη του γιατρού. Είναι ασύλληπτο το ότι βασιζόμαστε σε αυτούς τους αλγόριθμους για να διαγνώσουμε ασθένειε. Όμως, αν η ιατρική χρησιμοποιεί αυτούς τους υπολογισμούς για την ίδια την επιβίωση, πώς γίνεται τα ίδια ακριβώς μαθηματικά να κυβερνούν και την ψυχαγωγία, δηλαδή πώς περνάμε από τον τομογράφο του νοσοκομείου στην οθόνη του σαλόνιου. Περνάμε κατευθείαν στο βασίλειο των συστημάτων συστάσεων και των ψηφιακών πιθανότητων. Όταν κάποιος ανοίγει πλατφόρμες όπως το Netflix, το YouTube ή τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μαντεύει τι θα του αρέσει. Υπάρχει ένας αλγόριθμος συνεργατικού φιλτραρίσματος. Πώς λειτουργεί αυτό? Κάθε κίνηση η ώρα που έγινε πάυση σε ένα βίντεο, το ποια είδη ταινιών αγνοούνται φερά η ταχύτητα με την οποία γίνεται scroll μετατρέπεται σε συντεταγμένες. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος γίνεται ένα σημείο σε ένα τεράστιο μαθηματικό χάρτη? Ακριβώς αυτό. Ο αλγόριθμος τοποθετεί τις προτιμήσεις σε έναν πολυδιάστατο διανυσματικό χώρο, στη συνέχεια υπολογίζει τη μαθηματική απόσταση ανάμεσα στο σημείο ενός χρήστη και στα σημεία εκατομμυρίων άλλων παγκοσμίω. Είναι καθαρά στατιστικό δηλαδή. Η λογική είναι ομάστατιστική. Όσοι χρήστες βρίσκονται κοντά σε αυτό το διανυσματικό σημείο και είδαν το α και το β, εμφάνισαν 85% πιθανότητα να παρακολουθήσουν και το γ. Το σύστημα απλώς υπολογίζει διανύσματα. Είναι τρομερό. Και το ίδιο συμβαίνει στα βιντεοπαιχνίδια. Πίσω από τα ρεαλιστικά τρισδιάστατα γραφικά, κάθε φύλλο δέντρου και κάθε σκιά αποτελείται από πίνακε συνδεταγμένων χ, ψ και ζ. Κάθε φορά που η κάμερα του παίκτη στρίβει, η κονσόλα εκτελεί εκατομμύρια πολλαπλασιασμούς πινάκων. Για να επαναυπολογίσει το φως και την προοπτική μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι αδιανόητος ο όγκος των υπολογισμών. Και νομίζω, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ψυχαγωγία, πρέπει να πάμε πολύ πιο πίσω στον χρόνο, ε, πολύ πριν από τους υπολογιστές. Που αναφέρεσαι. Ακόμα και στη μουσική. Α, η μουσική είναι η πιο ποιητική απόδειξη αυτή τη μαθηματική αρχιτεκτονική. Και η βάση τη ανακαλύφθηκε από τον Πιθαγόρα στην αρχαιότητα. Σωστά, ο Πιθαγόρα. Ναι, ο Πιθαγόρα συνειδητοποίησε πειραματιζόμενος ότι οι αρμονίες που το ανθρώπινο αυτή αντιλαμβάνεται ω όμορφε βασίζονται σε αυστηρά, απλά κλάσματα. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Πώ ακριβώ συνδέεται ένα κλάσμα με μια μελωδία. Λοιπόν. Αν πάρουμε μια χορδή που πάλετε, παράγει έναν ήχο. Αν την πιέσουμε ακριβώς στη μέση, δηλαδή μειώνοντας το μήκος της στο ένα δεύτερο, ο ήχος που παράγεται είναι ακριβώς η ίδια νότα, απλώς μια οκτάβα ψηλότερα. Οκ. Okay. Αν την χωρίσουμε στα δύο τρίτα, παράγεται μια τέλεια πέμπτη, που είναι το βασικότερο διάστημα πάνω στο οποίο χτίζεται σχεδόν όλη η δυτική μουσική. Ολόκληρη θεωρία τη μουσικής είναι βασικά ένας χορός κλασμάτων, ο ρυθμό μετριέται σε 4 Τέταρτα, 3 Τέταρτα ή 6 Όγδοα. Και οι διάρκειε των Νότων ονομάζονται με κλασματικού όρου. Δηλαδή, ολόκληρο, μισό, τέταρτο. Μισό λεπτό. Άρα, όταν κάποιο απλώς κάθεται στον καναπέ του, κλείνει τα μάτια και απολαμβάνει το αγαπημένο του τραγούδι, ναι. Το μυαλό του εκείνη τη στιγμή κάνει υποσυνείδητα ανώτερα μαθηματικά, αναλύει κλάσματα, αναλογίε και συμμετρίες, χωρί να το καταλαβαίνει καν. Ναι, 100%. Αυτό που ονομάζουμε ρυθμό ή αρμονία και μας κάνει να θέλουμε να χορέψουμε είναι απλώς μαθηματικά μοτίβα τα οποία ο εγκέφαλος αναγνωρίζει, προβλέπει και επιβραβεύει με την έκρηση νοπαμίνης. Η τέχνη και η επιστήμη εδώ γίνονται κυριολεκτικά ένα. Είναι πανέμορφο αυτό. Και αυτή η ικανότητα των μαθηματικών να αναλύουν τον κόσμο δεν σταματά στην τέχνη, αλλά επεκτείνεται στα πιο χαοτικά και απρόλεπτα συστήματα που καθορίζουν τη ζωή μας. Όπω Όπως η παγκόσμια οικονομία ή η πρόγνωση του καιρού. Ο καιρό είναι ίσω το τέλειο παράδειγμα. Όλοι παραπονιούνται όταν μια πρόγνωση πέφτει έξω. Αλλά ελάχιστοι αντιλαμβάνονται τι προσπαθούν πραγματικά να μετρήσουν οι μετερολόγοι. Δεν κοιτάνε απλώ τα σύννεφα. Προσπαθούν να λύσουν διαφορετικέ εξισώσει. Της γη είναι ένα τεράστιο ρευστό που βρίσκεται σε συνεχή χαοτική κίνηση. Τα μαθηματικά μοντέλα τεμαχίζουν νοητά την ατμόσφαιρα σε εκατομμύρια τρισδιάστατου κύβου. Και μετά. Έπειτα, οι υπεριπολογιστές αρχίζουν να λύνουν εξισώσεις για να δουν πώς η θερμοκρασία, η πίεση και ο άνεμος από τον έναν κύβο θα μεταφερθούν στον διπλανό τους το επόμενο λεπτό. Επειδή όμως μιλάμε για εκατομμύρια παραμέτρους, υπησέρχεται η θεωρία του χάους. Το περίφημο φαινόμενο της πεταλούδας. Σωστά. Η παραμικρή απόπληση στα αρχικά δεδομένα μπορεί να μεταβάλει δραματικά το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό υπάρχει πάντα βεβαιότητα. Και παρεμπιπτόντως, το ίδιο χαοτικό μοντέλο διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιείται και για την πρόβλεψη της πορείας των μετοχών στα χρηματιστήρια, υπολογίζοντας διαρκώς ρίσκο και πιθανότητες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το έυρος τη σημερινή μας εξερεύνηση. Ξεκινήσαμε αναλύοντας πώ ο διαχωρισμό μια μεταχράζεται μεταχράζεται στην υποσυνείδητη κατανόηση γεωμετρικών γωνιών. Κατανοήσαμε ότι στο σούπερ αν κάποιος δεν αναγνωρίζει πως το 50% δώρο είναι μαθηματικά ταυτόσιμο με το 3 στην τιμή των 2 στον υπολογισμό κόστου ανά μονάδα, είναι καταδικασμένο να παρασύρεται. Ναι, από το marketing. Είδαμε το πώ τέσσερι διαφορετικοί δορυφόροι τέμνουν αόρατε σφαίρε στο διάστημα για να εντοπίσουν ένα κινητό. Πόσο μετασχηματισμό Φουριέ διαλύει τον θόρυβο των ακτίνων Χ για να διαγνώσει παθήσει, και πόσοι αλγόριθμοι μα βλέπουν ω διανύσματα σε έναν απέραντο χάρτη προτιμήσεων, ενώ οι διαφορετικέ εξισώσει παλεύουν να τυθασεύσουν το χάος του καιρού. Η κατανόηση όλων αυτών δεν είναι απλώ εγκυκλοπαιδική γνώση. Όχι, είναι ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο απέναντι στην παραπληροφόρηση και τη χειραγωγήγηση του σύγχρονου κόσμου. Και αν θέλουμε να οδηγήσουμε αυτή τη σκέψη στο απόλυτο άμεσο παρόν, ας σκεφτεί κανείς την ίδια τη φωνή που ακούγεται αυτή τη στιγμή. Τη δική μας φωνή. Ναι. Ο ήχος αυτός είναι ένα ακουστικό κύμα που ταξιδεύει στον αέρα. Περιγράφεται από καθαρά μαθηματικά μεγέθη, συχνότητα και πλάτος κύματος. Όμως, για να μπορέσει να αναπαραχθεί από ένα ηχείο ή ακουστικό μέσω μιας ψηφιακής συσκευής, το αρχικό αναλογικό κύμα της φωνής έπρεπε να κβαντιστεί. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι εκατομμύρια φορές το σύστημα έκοψε τη φωνή σε μικροσκοπικά κομματάκια. Για κάθε ένα δευτερόλεπτο ήχου που ακούγεται, η συσκευή μετράει και αναπαράγει ακριβώς 44.100 αριθμητικές τιμές. Ο ήχος έχει μετατραπεί σε αριθμούς και αυτοί οι αριθμοί αναδημιουργούν την πραγματικότητα που ακούμε τώρα. Είναι αδύνατον πλέον να αγνοήσει καμίς αυτή την αλήθεια. Τα μαθηματικά ρέουν μέσα από τα καλώδια, χαρτογραφούν τον αέρα, ορίζουν τον παλμό των αγορών και αναλύουν ακόμα και τις αναπνορές μας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και βέβαια, ε, δεν γίνεται να ξεφύγει κανείς από αυτά, ούτε καν όταν έρχεται η ώρα να πληρωθεί εκείνος ο λογαριασμός με την πάγια επιβάρυνση του ΦΠΑ. Σίγουρα όχι. Μετά από αυτή την ανάλυση, την επόμενη φορά που το βλέμμα θα πέσει σε μια φανταστερή προσφορά στο ράφι ή που θα πατηθεί το play σε ένα αγαπημένο τραγούδι, το ανθρώπινο μυαλό θα αρχίσει ίσω υποσυνείδητα να αναζητά τα κλάσματα, τι τέμνουσε σφαίρε και τι αναλογίε που κρύβονται ακριβώ κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Μήπω τελικά, το μόνο που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό το σύμπαν γύρω μα, είναι να αλλάξουμε την οπτική γωνία από την οποία κοιτάζουμε την εξίσωση.